Και στο τέλο θα πάμε με ένα δίλημμα Μητσοτάκι Τσίπρα στο τέλος της μέρας αφού ακούσουν όλα τα άλλα. Στι δεύτερε εκλογέ θα πάμε με αυτό, Μητσοτάκι Τσίπρα, διαλέξτε. Ε, κοίταξε, αυτό είναι η δημοκρατία. Ωχ, κοίταξε, αυτό είναι η δημοκρατία. στις δεύτερες εκλογές θα πάμε με αυτό, Μητσοτάκι Τσίπρα, διαλέξτε. Ε, κλά, κοιτάξτε, αυτό είναι η δημοκρατία. Ο ορισμό τη δημοκρατία. Ε, κοίτα, είναι μια δημοκρατία. Δύο επιλογέ. Δύο είναι η δημοκρατία. Και Δεν είναι μία, σου λέει και αυτή είναι τέλο. Τι επιλογέ. Σου λέει αυτέ είναι τέλο. Δύο. Τη ρωτάει ο Γιάννη Πολίτη προχθέ το βράδυ την τώρα μπακο Γιάννη, αυτή την ερώτηση πώ θα πάμε στι εκλογέ. Μου το δίνουμε Αυτό Κάνει αυτό το ε. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ναι, τι, τι θέλετε, θέλετε τι άλλο. Πώ θέλετε, πέντε να διαλέξετε. Δηλαδή, η πρόοδο από τη μοναρχία είναι το συνένα. Ναι. Ναι. Είναι άλλη μία επιλογή, δεν σου λέει μία Ποσοτικά, ποιοτικά είναι Ένα Είναι ένα πρώτον και δεύτερον ο ένας από, τον, από τους δύο είναι μοναρχία Είναι οικογένεια Είτε ήταν ήτανε παλιά Καραμαλής, είτε ήταν παλιά Παπανδρέου, είτε είναι τώρα Μητσοτάκης Είναι που είναι λίγο σχετικό θέλω έτσι να πω Έτσι πού. κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς ναι, Αλλά ναι, ναι, όμως αλλά... αυτή είναι η δημοκρατία, έχουμε δημοκρατία, να η απόδειξη Αν σε ρωτάνε τι είναι δημοκρατία θα Μητσοτάκης λες αυτό Υπράς, θα λέω. Μπράβο. Και δεύτερον, Θυμάστε τότε που είχαμε δίλημα Μητσοτάκη Τσίπρα? Ένιωσε τη δημοκρατία στο πετσί μου. Ναι, μα και πιο Ανάσης παλιά είχαμε. Δίλημα, δίλημα Καραμαλίδη Παπανδρέου ήταν πιο παλιά. Και εκείνο δημοκρατία. Όλο δημοκρατία. Συνέχεια, πήξαμε στη δημοκρατία. Ε, ε, Να πώ γεννήσαμε τη δημοκρατία, νομίζει. Έτσι. Με, αυτές, με δύο επιλογέ πάλι. Να περικλεί το, όξερα, αυτό κάποτε, ναι. ότι θα καταντούσε έτσι, όλο αυτό. Θα περικλεί η Τσίπρα. Ναι, και τότε. Αντίστοιχα. Μητσοτάκη μάλλον θα ήταν. Μτσοτάκη τώρα λοιπόν περιέγραψε. Τι είναι η δημοκρατία, δώσε ένα πολύ έτσι, γρήγορο αλλά πολύ χρήσιμο ορισμό του τι Πα, είναι η δημοκρατία. Όχι, όχι. Σαν Twitter το βάλετε, Λίγου χαρακτήρε. Ναι, ναι, 140 γράμματα. Και μετά τη ρωτάει ο πολίτη για την περίφημη αυτοδυναμία. Αν και το σωστό είναι ακόμα λιγότερα γράμματα. Ναι, Οκ, okay, εντάξει. Ε, για άλλη χρήση. Ναι, ναι. Και για μελλοντική, για μελλοντική χρήση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, μόνο έξω. Σε βουνά και σε Μόνο πλατείες σε Τα τρία γράμματα επειδή το θέτουμε το θέμα Λοιπόν, η, ο πολίτη τη ρώτησε και για την αυτοδυναμία Η τύχη της Γαλλίας Συνδέεται με την τύχη της Ελλάδας Και έχουμε να πούμε πολλά για τα εσωτερικά Αυτή την αυτοδυναμία που δεν φαίνεται να την πιάνει Η Νέα Δημοκρατία Μπορεί Πάνε και να γει. την πιάσει ε, βέβαια Α, Όχι δεν φαίνεται να την πιάνει Ωραία Ήταν ωραία συνέντευξη γιατί μιλούσαν έτσι. Δηλαδή, θα την πιάσετε την αυτοδυναμία. Λέει, σιγά, Παναγία μου. Δεν ακούγεται το Παναγία μου γιατί μιλάει πάνω πολίτε. Ε, σιγά, θα την πιάσει, είπαμε. Και, και όχι έτσι. Εν τω μεταξύ, η κουβέντα ήταν σε στούντιο ή ήταν με κρυφέ κάμερε, από το σπίτι, φιλική κουβέντα. Όχι, όχι, σε στούντιο. Γιατί αυτά τα λένε έτσι κι αλλιώ. Σε στούντιο, σε στούντιο. Στο άξιον προχθέ το βράδυ έπε, έπεσα πάνω και επειδή εδώ η δημοκρατία και η αυτονομία. Όλο αυτό ε, μας γέννησε συνειρμούς, μουσικούς Τους οποίους θα τους μοιραστούμε τώρα μαζί σας Μην που δεν φαίνεται να την πιάνει η Νέα Δημοκρατία Μην την κλαις Μπορείτε να την πιάσει Ε βέβαια Ε βέβαια Εκεί που πάει να σκύψει Που πάει <χι twitching> <scheint> Ναυτοδυναμία που δεν φαίνεται να την η Νέα Δημοκρατία Μην την κλαις Σώπασε κύρα δέσπινα. Εκεί που πάει να σκύψει Τρελάθηκες μωρί Με το σουγιά Στο κοκαλό <ΣΣ2> Με το λουρί Στο ζωβέρκο Ναυτοδυναμία που δεν φαίνεται να την η Νέα Δημοκρατία Μην την Πάρ' τα μοριάρρωστη Να τη πετυχέτε Να τη πετυχέτε Να τη, να τη, να τη πετυχέτε Χριστός Λίγο νερό ρε παιδιά νερό Να τη πετυχέτε από και θεριεύει Να την πετιέτα από ξαριχή σου. Μια πίτσα πιάνδυευε και θεριχεύει. Και χαμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλου. Εμεί πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Να την πετιαί. Εδώ πήκε η χοροδία να μπούμε κι εμεί. <σχε> έτσι λοιπόν, να την πετιέται η, η, η αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία με επιμικητή Ναι, έτσι. Αν τη μεγαλώσουμε. Εννοεί στο εκλογικό σύστημα. Ε, τι μιλάς που επί... πολιτικά μιλάμε. Πώ μιλάω, Ο κόσμο, παιδί μου, επιμηκύνει τα καλά πράγματα. Ποιο? Αυτό. Ένα μηδέν. Ένα Αυτά τα ωραία λοιπόν με <σχε> την <σχε> αυτοδυναμία <σχ και τη ρωμιωσίνη και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ο κόσμο τη εργασία σε αυτόν τον τόπο. Περνάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι πιο τυχερό κόσμο εργασία από όλε τι άλλε χώρε. Περίμενε όμω. Αν δεν είναι ανειδίκευτο, αν όχι, δεν όχι. έχει δεξιότητε. Δεν έχουμε τέτα, δεν μας Αν έχει δεξιότητα. μάλλον, συνόμη, Αν έχει δεξιότητες, Αυτή η αδέξη. Δεν ο, έχει... ο κόσμο που λέει καλά στο καταγγέλιο, ο Καλά κάνει και τα καταγγέλια, γιατί πρέπει να είναι ένα ειδικό τη εργασία και τη δεξιότητα. Και τη δεξιότητα. Δεν είμαι μόνο από που, τι άλλο. Και τι δεξιότητε πρέπει να τα καταγγείλει. Όλοι καλά κάνουν που να είναι το δάχτυλο. Αλλά να ξέρει όμω ο κόσμο τη εργασία με δεξιότητε, χωρί ικανό, ανίκανο. Ότι έχει να τι διδάξει στο πλευρό του. Όχι. Α, Όλη την κυβέρνηση. Θυμάμαι ακόμα. Σαν χθε τις πολύ απεσιόδοξες προβλέψεις της αντιπολίτευσης ότι η πανδημία θα οδηγούσε σε μια έκρηξη απολύσεων και σε μια ταχύτατη αύξηση της ανεργίας Οι προβλέψεις αυτές διαψεύστηκαν και διαψεύστηκαν προς όφελος των εργαζόμενων διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έσπευσε να στηρίξει πρώτα και πάνω απ' όλο τον κόσμο της εργασίας Μπράβο. Η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία έσπευσε Να στηρίξει πρώτα και πάνω απ' όλο τον κόσμο τη εργασία. Κατάλαβε. Το υποστήλωμα το νιώθει ο κόσμο. Ναι. <laughs> την, κυσά, την κυβέρνηση από πίσω ας πούμε, να στηρίζει. Να μην σε στηρίξει, τι θέσπε. Και τώρα. ευχαριστούμε. Ε, και μα... ευχα... Δηλαδή λε. Ρέπε, αν δεν είχα και αυτή τη στήριξη από την κυβέρνηση, τι θα είναι. γινόμασταν. Ναι, θα πλήρωνα 400 ευρώ στη ΔΕΗ. Ας πούμε. Θα πλήρωνα 2 ευρώ τη βενζίνη το λίτρο. Και. Ναι, και. και. Ανάλογο τώρα και πετρέλαιο. Θα ζεστενόμουν με τον καζάκι την ώρα που κάνω τον καφέ. Ναι, στο σούπερ μάρκετ ναι. θα μου φτάνανε τα λεφτά. Να γεμίσω το καλάθι το Ευτυχώς που... της Ευτυχώ υπάρχει κυβέρνηση. Ευτυχώς... Ευτυχώς Αυτό δεν είναι σεξισμός που λέμε το καλάθι τη τόσα χρόνια. Γιατί είναι Ναι, και δεν είναι όχι του νοικοκύρι. Εν σεξιστικό από τους όμως. Είναι μια κλεισέκφραση. Είναι... Μα τώρα στο σούπερ μάρκετ οι άντρε και άλλοι μισή είναι γυναίκε. Δεν γιατί Είμαστε ακαμάτιδε. Υπάρχουν και κάποιοι νοικοκύρητε. Νοικοκυρέοι. Νικο... Όχι, είναι λάθο αυτό. Είναι... Να είναι πάει αλλήνα. αλλού, δε είναι αυτό. Για είναι αυτό είναι αυτό δεν σ' άρεσε αυτό. Για να μην γίνονται στην ειρήνη, μπερδεύει. Οκ, okay, εντάξει τότε. Mm. Ο κύριο Παναγιώτο. Εσεί οι πρόγραμμα που είναι δεν έχω. Α όχι, πούμε όχι, νοικοκυρά. Δεν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ε, τώρα, με τα... επειδή αναλύουμε την κάθε λέξη, έχουμε φτάσει στο τέλο. είναι με παπάκι στο τέλο. Δεν είναι με αλφα. Ούτε πιάνει όλο. Είναι πολιτικά correct. Μπράβο. Πολύ προχώρησε αυτά. Πολύ. Πού ανήκει η Ελλάδα. Εδώ. 2-0. <laughs> το πρόστακα. <laughs> <Okay. laughs> λοιπόν, <laughs> στην Ευρωπαϊκή. Στη Ένωση Δύση. Ναι, στη Δύση. Είμαστε η Δύση, είμαστε, ναι, ναι, ναι. Και στο ΝΑΤΟ. Γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ. Έχουμε μπει από το 52 α, νομίζω. Ε, για του πω να σε φιλοξενούμε τι βάσει του. Α, συγγνώμη. <clears throat> λάθος <laughs> τσάτ. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Δεν έπρεπε να. Για να έχουμε, είμαστε μια αμυντική ειρηνική συμμαχία. Ναι, ναι, ναι. Αν πέφτουν πυρά να είναι ειρηνικά και να έχουν συμβολή μα. Και στην πίσω ατζέντα τη Ελλάδα είναι ότι αν γίνει κάτι με την Τουρκία, επειδή. Είμαστε στο ΝΑΤΟ, το ίδιο και η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ναι, ναι, ναι, να μα προστατεύσει. Όπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μα προστατεύσει. Όπω είχαμε το, την, την οικονομική κρίση και μας προστατεύσε. Με, να. Ναι, ένα ναι. πρόχειρο παράδειγμα. <laughs> μα στήριξε και εκεί. Ναι, υποστήλωμα και εκεί. Όλοι υποστήλώματα είμαστε. Υποστηλώματα. Υποστηλώματα. Έτσι λοιπόν ανήκουμε στην Ακρόπολη ένα πράγμα. Μπράβο. Με τη σκαλοσιά συνεχόμενε. Δεν θα τη δούμε ποτέ σκαλοσιά εννοώπιον. Και μισογρεμισμένη. Μισογρεμισμένη, αλλά. Τσιμεντομένη, όπου πέρα από, από, από τη Βαρκελόνη έχει και τα τσιμεντάκια τη. Και με κλεμμένα τα καλά τη από του Δυτικού. Κάποια. Έχουν και κάποια καλά και που τις κολώνες, δεν μπορούσαν να φύγουν. Τι κολόνε όμω να λέμε. Ναι, τι αφέσαι, θα μα τα κόρη. Για υποστήλαμα μιλάμε. Η κολόνα είναι. Ωραία, λοιπόν. Ανήκουμε στον ΝΑΤΟ, αυτό ήθελα να πω. Αφήστε. Ανήκουμε στον στο ΝΑΤΟ. Ναι, και βγαίνει λοιπόν ο Υπουργό Άμυνα, ο κ. Πανεγετόπουλο, και περιγράφει πώ ακριβώ ανήκουμε στον ΝΑΤΟ, τι σημαίνει να ανήκουμε στον ΝΑΤΟ αυτή την εποχή. Ξέρετε, δεν είναι η καλύτερη εποχή. Να λε πράγματα εναντίον τη Τουρκία στο ΝΑΤΟ. γιατί αυτή την εποχή οι σύμμαχοι είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μα αρέσει είτε όχι, θέλουν να εξασφαλίσουν ότι η Τουρκία παραμένει προσδεδεμένη στο άρμα του ΝΑΤΟ. Αν παραβλέπουν κάποιε συμπεριφορέ Τουρκία, Φερπίν, η αγορά των ε, ρωσικών συστημάτων των πυράβλων S400 ή όχι, είναι δικό του ζήτημα να αξιολογήσουν. Εμεί θα λέμε αυτά που έχουμε να λέμε. Αιτιολογούμε τι ενστάσει μα, τι επιφυλάξει μα. Από εκεί και πέρα όμω, όπω σα είπα, υπάρχει και γενικότερη εικόνα. Λοιπόν, μα γράφουν γενικώ. Πείτε ό,τι θέλετε εσεί, λέει ο Παναγιώτο, πριν θα πούμε αυτά που είναι να πούμε. Δηλαδή, παραβιάσει, παραβάσει, αμφισβήτηση νησιών και ιδιωτικών δικαιωμάτων. Κάπω πρέπει να ξαναβγούνε και στις εκλογές Πρέπει κάπω okay. να γαργαλιθούν και τα αυτιά των ψηφοφόρων. Αλλά, όπω λέει ο Παναγιώτο, δεν ακούνε. Ό, η Τουρκία την κανακεύουν αυτή τη στιγμή και την, Τουρκία την κανακεύουν πάντα. Αλλά όμω ανήκουμε στη συμμαχία όχι για να κανακεύουν τον έναν, για να υποστηρίζουν και τον άλλον. Θα έλεγε κανεί ενδεχομένω ότι αυτή η συμμαχία, ίσω κάποιο κακοπροαίρετο, ότι είναι ΣΥΚΕ. Ναι, θα για το πει. Για να λέγε. αγοράζουμε όπλα. Λέω κάποιο για να γίνονται παιχνίδια γεωπολιτικά. Έχουμε αποδείξει γι' αυτό. Που λες. Ο κακοπροαίρετο θα το λέει γι' αυτό. Α, ο κακοπροαίρετο. Εγώ είμαι κακοπροαίρετο. σω εκτό και αν γίνει το όλο αυτό για την εκκλησία. Δε για θέλω... να έχει η εκκλησία να βλογάει, Ραφάλ. Δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετο με όλου αυτού και Α. με αυτά που γίνονται ποτέ πιο που υπάρχει. Έτσι λοιπόν, εδώ παραδοχή του κυρίου Παναγετόπουλου για το τι ακριβώ γίνεται με στη συμμαχία. Για να βγαίνω, το λέει επισήμω, φαντάζω ότι γίνεται στα συμβούλια. Θα σηκώνεται ένα υπουργάκο εκεί, Έλληνα, να πει: Ξέρετε, η Τουρκία. Σφέρα, καλέ, έλα, εντάξει, εντάξει. Ναι, Είναι κακός, Θα το πω. Ναι, ναι, θα ναι, κρατάτε ναι. με. Κάτσε, κάτσε Κρατά... εντάξει. Ναι, ναι, το καταγράφουμε. Το ναι, και το μπουκώνει και να χαλβά με στραγάλια. Ναι, κάτι. Ωραίο. Αυτό ο χαλβά με τα στραγάλια είναι καινούριο. Ακούγεται λίγο έντονα το στραγάλι. Ναι, έτσι πρέπει Αλλά, να okay. ακούγεται. Ναι, ναι δηλαδή νιώθει σχεδόν σαν ρήτορα. Όπω ο Στόντερμπεργκ, που είναι ο γραμματέα εκεί του ΝΑΤΟ, πριν κανένα δίχρονο που είχε τεθεί πάλι θέμα, τότε που η Τουρκία έβγαινε το καλοκαίρι με τα πλοία και φτάνε, θα φτάνω ω εδώ, και είχε πει: Βρείτε τα. Στραγαλιά. Όχι, Α, <laughs> ναι, <πια. laughs> περίπου. Βρείτε τα μεταξύ σα οι δύο χώρε. Γιατί ναι. είστε παιδιά τη συμμαχία. Μην μάλλον. Θέλει μη το, να στείλει τον χρόνια Αυτά τα ωραία λοιπόν μετά. Διεθνή στέλνει εδώ ένα ακροατή, ο κομμουνινό, από την Στοκχόλμη. Ντομάτε. Την καθαρή ή τη βρώμικη. Ένα, την την καθαρή, τη μισή που καθαρίζει ο Γιώργο. Mm. Ένα πανέρι εκεί στο σούπερ μάρκετ, ντομάτε. Βέβαια είναι και λίγο οι μόβ ντομάτε, κάτι κίτρινο. είναι τη μόδα αυτέ. 9 ευρώ το κιλό. Στοκχόλμη. Ήθελε την κουρμπεδιά να την ντομάτα όμω. Τη μόβ. 9, 9 ευρώ εδώ με, έχουμε 8... την καλή, την κόκκινη. Για την ακρίβεια είναι 8,90. Τα κάνουν και αυτά αυτοί. Α, όχι είναι κάτι άλλο αυτό, λάθο. 9, ναι, είναι ειδικέ του τιμέ. Έχει κάνει καρπούζια. Όχι, όχι, <laughs> ναι, ναι. όχι. Είναι σε κορώνερα η τιμή από κάτω. Νόμιζα, και έχει κάνει προφανώ την ε, μετατροπή. Είναι 9 ευρώ το κιλό ή ντομάτες Αυτό θέλει να τι πετάξει εδώ ο Ακροατή. Αλλά λένε πολύ... Ε, δεν συμφέρει να πετάξει ντομάτα. Με 9 ευρώ να πετάξει ντομάτα. Όχι. Ας τη φυτέψω μόνο μου, και με περιμένω. Όταν πετάξει. φυτρώσει ντομάτα θα την πετάξω. Ναι, οπότε δεν πετάμε ντομάτε, Εμείς εδώ, εδώ είμαστε εδώ... ακόμη πιο φθηνέ, νομίζω, ε. δεν είναι τόσο. Μπορούμε ακόμη. Ναι, πιο φθηνέ. Αν πα και στο τέλο τη λαϊκή, τι παίρνει και τι πετάξει πιο εύκολα. Ε, οπότε. Είναι και ωραία φωτογραφία αυτή. Τελειώσαμε με τα δικά μα. Σήμερα αρχίζει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ah. Το τρίτο συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Ah, Θα συζητηθούν εκεί οι στρατηγικέ, η αριστερά, τι απάντηση δίνει. <laughs> Χαμός Αντιπολίτευση, αυριανή κυβέρνηση όπω λένε. Εμεί θυμηθήκαμε το, το πρώτο συνέδριο που έβγαλε τον Αλέξη Τσίπρα. Συγκινητικέ στιγμέ. Πρόεδρο. Ναι. Και ήταν το 2008. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα που το έχουμε ξανακούσει, αλλά θα ακούσουμε και άλλα δύο που δεν το έχουμε ξανακούσει. Ο Τσίπρας πριν γίνει πρόεδρο είχε έρθει στην Ελληνοφρένεια. Τον είχαμε φιλοξενήσει στο Sky κάτω που ήμασταν. Ναι. Είχε έρθει με μεγάλη χαρά εκεί. Φρέσκο παιδί, φρέσκο χαμόγελο. Αριστερό τότε ήταν του συνασπισμού του 3% τότε. Ε, πέραξε, πού την αριστερή. Φουλ. Φούλα αριστερά. Ξεχάστηκαν κάποια από αυτά μετά. Όλα. Ε, όλα τώρα, εντάξει. <laughs> <laughs> αφού ο τίτλο λέει αριστερό. Άρα δεν οφείλω. Ah, Συγγνώμη. Πλήν του τίτλου. Έχει δίκιο. Πλήν του τίτλου. Και τέλο πάντων δεν είναι και όλα τα μνημόνια ίδια. Και τον είχαμε υποθεί. Είχε έρθει Πέμπτη και την επόμενη ξεκινούσε το συνέδριο και η Κυριακή γινόταν πρόεδρο. Σε <laughs> ελληνοφέρεια τη Πέμπτη ήρθε. Ναι, ήταν και η... είχε πει πολλέ κρυάδε. <laughs> <laughs> Πού ήταν... δεν ίσχυσαν. Πολλά αστεία είχε γίνει μετά. Ήταν η τελευταία μέρα ω πολίτη, όπω του είχαμε πει πριν γίνει πρόεδρο. Του... Φαίνονταν έτσι και όσο θα γίνει, δεν υπήρχε και άλλη περίπτωση. Ναι, ο Αλαμβάνου σχεδόν στο δαχτυλίδι νωρίτερα. <ΣΟ. Λοιπόν, σου θυμίζει κάτι αυτό το τραγούδι. Καλά το πα, αλλά νομίζω ότι έχει βγει και σε καινούριε εκτελέσει. Όπω? Ποιο σύγχρονε. Εγγυζίνα? Όχι. Ε, ε, δεν ξέρω τι ακούτε ε, ε, ε, ε, στο, ε συνασπισμό. Ε, <σχελίου> στο συνασπισμό. Εφηθόδη, <χελίου> <Ε, ε>, <σχελίου> <σχελίου> το ακούτε στον συνασπισμό από Εφηθόδη. Όταν λέω σύγχρονε εκτελέσει, εννοώ αποσυγκροτηματάκια τα οποία έχουν βάλει το τραγούδι. Η μόνη σου ένσταση είναι η εκτέλεση δηλαδή στο τραγούδι. Εκτέλεση, η εκφράζουν όλα, λέει. Και διεθνεί είναι για όσου δεν έχουν <σχελίου> καταλάβει, γιατί έχουμε <σχελ ακροατήρο πικύλο. Και έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη φορά μέσα σε πέντε μέρε. Εσύ για αυτό, δεν φταίω εγώ. Διότι είναι προχθές από τη Μούρη προχθέ. Αυτά που θέλουν στο δύο. Στο δύο θέλουν και δύο. μου είπε ότι υπάρχει μία πιθανότητα, μικρή αλλά σημαντική, να είσαι πρόεδρος μετά δεν την Δεν το είπα έτσι. Σε λέω πρόεδρο εγώ από προχθές. Και... Μου είπε ότι η Ελληνοφρένια είναι αντιεξουσιαστική αντιξουσ... εκπομπή. Δε. Άρα λοιπόν δεν θα ποτέ ξανά τη μεγάλη αυτή να Την τελευταία σου συνέντευξη πριν γίνει πρόεδρο. Ε, όχι, μα αυτό δεν είναι ε, σίγουρο. Αυτό Αλλά, το εν είναι. Πτώση, αν σπάσει ο διάλογο στο ποδάρι του και γίνω πρόεδρο, δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, ότι ίσω από τι πιο σημαντικέ στιγμές α πούμε, στην <χαι> πολιτική μου δράση, να βρεθώ στην Ελληνοφρένεια. Το έσπασε ο διάλογο το ποδάρι του τελικά και, και έγινε πρόεδρο. Και, και όπω ξεκίνησε την καριέρα του, θα έλεγε έτσι πορεύεται κιόλα. Με συνέπεια. Με ψέματα. Να, μια ναι. συνέπεια. Ναι, το γι' αυτό λέω με συνέπεια. Όμω, εδώ ήξερε και Διεθνή. Η, η αλήθεια χυμόρ. είναι βέβαια ότι του είχαμε προτείνει ξανά να έρθει στην Ελλονοφρενία και ως Πρωθυπουργό. Ναι, και, ως, και στην τηλεοπτική Ελλονοφρενία. Και δεν θέλει. Και δεν θέλησε. έκτοτε. Και τον έχουμε μόνο ως ε, ε, δηλώσεις του. Τον έχουμε ως φωνή μόνο. Που δεν είναι και λίγο. Όχι. Δεν είναι και είναι, λίγο. Στην τηλεοπτική τον είχαμε και ένα ολόγραμμα <laughs> εκεί πίσω από τον Παλούρτο. Είχαμε φτιάξει ένα μετά ένα από το του Σαμαρά, φτιάξαμε ένα και τον Τσίπρα. Μετά το είχα αυτό το ολόγραμμα. Το κουβαλούσε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαμε πει κι άλλα τότε. Είναι η εκπομπή του 2008 πριν γίνει πρόεδρο, πριν γίνει εκείνο το συνέδριο, πάλι στο ΤΑΚΒΟΝΤΟ, εδώ κάτω. Πριν γίνει πρόεδρο ο αλέξι. Τσίπρα. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη δυναμία στην Ελλοφρενία. Ναι. Είπα να έρθω. Ωραία. Και σε καλοδεχόμαστε, σε καλωσορίζουμε. Δεν σε έχουμε ψηφίσει, ούτε θα σε ψηφίσουμε ποτέ. Α, κανεί δεν είναι πρόεδρο, ότι... αλλά, αλλά πάντα δεν... υπάρχει χρόνο για να αλλάξει Δηλαδή, ποτέ δεν είναι αργά. Στο αντιγυρίζω Πάντα υπάρχει χρόνος να αλλάξει Εγώ μάλλον τότε. δεν πρόλαβε <laughs> Εγώ στο <παράδι> Γιατί. Προλαβαίνω λες. Ή να αλλάξει από τότε. <χαιρ blurb> πρόλαβε. <χαιρ> να αλλάξει και στο, στο και πέντε, <χαιρ> στο και 20 Τώρα, Από τότε συνεχώς. Εκεί, στάση. Από τότε συνεχώς. Και ένα τρίτο απόσπασμα για τα πιο αριστερά. Και άρα πρέπει να υπάρξει απάντηση από τα αριστερά. Την ίδια στιγμή που οι καπιταλιστέ. Λένε ότι πρέπει το κράτο να δώσει δημόσιε επενδύσει. Τι κάνει η κυβέρνηση στη χώρα μα, Προσπαθεί όσο όσο να ξεπουλήσει ό,τι έχει απομείνει στο δημόσιο. Να ξεπουλήσει τα λιμάνια. Είμαστε μια νησιωτική χώρα και θέλουμε να προσθέσουμε Απολά, στα, στα, στα, στο κόστο τη λειτουργία των λιμανιών τα κέρδη κάποια σε αφήνω μέρα. έχει ξεπουλήσει ο κνίτης μέσα σου και αρέσουν αυτά τα τελευταία που λε. Μην αλλά δεν ναι. είναι κνήτη είναι αυτά. Είναι η πραγματικότητα σήμερα, δεν λέμε εμεί. Η πραγματικότητα όμω σήμερα Τέλο Εδώ είδα για καπιταλιστέ, έλεγε τότε έτσι. Εντάξει, η ξύλινη γλώσσα του ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε πει αυτό. Ω ελληνοφρένεια, έτσι σας τον παραδώσαμε. Ω ελληνοφρένεια, η τελευταία του συνέντευξη δεν ξανάδωσε. Μετά γιατί δεν το συνέδριο, έγινε πρόεδρο. Μετά έδινε ω πρόεδρο. Εμεί τον παραδώσαμε έτσι. Τώρα τον Με τα κινητικά του, με τον καπιταλισμό. Με τι διεθνή, με τι παρέστη. Δεν ξέρω, χάλασε. Εμεί πάντω έφυγε από εδώ, αποφύτησε. Καλό πολίτη. Ενδεχομένω να του γνώρισε του καπιταλιστέ μετά και να είδε ότι είναι διαβολικά καλή. Ή και τη Μαντά Μέρκελ πούμε. που όταν την είδε από κοντά. Ε, μετά, αλλιώς, γιατί, καλή, όσοι άλλαξε. Καλοί κακοί καπιταλιστέ, αλλά δεν του είχε γνωρίσει, δεν ήξερε. Δεν Μα είχε είχε τίποτα να κάνει. δεν κράτησε από ε, αυτά τα, τα παλιά. Δεν είχε ασχοληθεί μόνο πια με, με του άλλου εκεί του συντρόφου. Ένα-δύο τα κρατά, ρε παιδί μου. Πια. Από αυτά που λε, από τα 100 κρατά ένα-δύο. Από τα 100 το όνομα. Ένα από αυτά και αυτό έγινε. Κράτησε και δύο-τρει συντρόφου εκεί πέρα, φύγανε στην πορεία. Ναι πειράτη λοιπόν, καλή επιτυχία στο συνέδριο. Έρθαμε και στο τέλο εκπομπή λίγο πάλι σε αυτό, να πάνω όλα καλά. Και τα λοιπά. Στέλει μήνυμα εδώ ένα ακροατή, ο κύριο Κωνσταντίνο Λετσάκο, σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν τι ακρίβει προφανώ και τα υπόλοιπα. Αυτό λέω το δικαίωμα είναι. Όχι, Ά, δεν. Α, άλλος, δεν όχι. νομίζω δεν λέω δεν ήταν... ο γόδο. Λεύτσο. Το οποίο Λε... το μικρό ήταν Βασίλισσα. Δεν το θυμάμαι. Α, δεν ναι. Δε θυμάμαι. Ναι. Όχι, ναι. Ο πρόεδρο <χι> του έρωτα. Ο πρόεδρο, τέλο πάντων. Δεν ξέρω κιόλα μπορεί. Λέει ο ακροατή, κάθε μέρα τι ίδιε μακακίε. Ο καπιταλισμό αυτό είναι. Εάν δεν σου αρέσει, πάρε και το παλικάρι με τη φούστα που είναι δίπλα σου. Να. Θε λέει. Συξητικό. φούστα. Και... Πήγαινε στη Βόρεια Κορέα και μη μαζαλίζει τα μπίπ. Τι έχει στη Βόρεια Κορέα. Να πάμε εκεί, δεν ξέρω. <χαι> τι έχει, τι πιστεύει ότι έχει στη Βόρεια Κορέα ο κύριο. Κάτι άλλο εκτό από καπιταλισμό αυτό προφανώ. Αυτά λέει ο κύριο Λεούτσάκο. Την καταγράφουμε την. Θα το έχουμε υπόψη μα. Θα δούμε πότε έχει φθηνή πτήση. Με τη φούστα Αν είναι ώστε. με ναι, ναι. με Ryaner και βλέπουμε. Δεν νομίζω να φτάσει μέχρι εκεί, Δεν έχει απευθείας. δεν είναι, είναι μακριά. Yeah. <laughs> Α, εντάξει. <laughs> Εμένα 10 σταθμού, καλύτερα να πάρει το τρένο. Μπέσβιες, το γνωστό. <laughs> Δρομολόγιο για Κορέα. <laughs> ναι, από. Πού πάτε, Κορέα! Μετά δουκή πλακεντία. <laughs> ναι, είναι η νέα γραμμή που είναι να γίνει. Προαστιακό. Η Τυρκουά γραμμή. Φτάνει κατευθείαν. Πιον Γιάνγκ. Πιον Όχι. Λοιπόν, άσε, έχει καλύτερα αστεία από σένα. Ποιο. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό τη χώρα που μα πάει και στι πρώτε διαφημίσει. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θεωρώ πολύ καινοτόμο και πολύ τολμηρό το γεγονό ότι το Υπουργείο εισηγείται και εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα ψηφιστεί από τη Βουλή πρόβλεψη. που ορίζει ότι ο εργαζόμενο θα λαμβάνει μίλα με πορτοκάλια and the in from every side. <μιουσική> Ο εργαζόμενο θα λαμβάνει τις δύο διασπόμενες σακούλες It should have been a voluntary cause, but that's not the point, my friends. Organized menus, salamvani, ròpala kemiolotos. When the money keeps rolling in, you don't ask how. Think of all the people guaranteed a good time now. Eva called the hungry to Open up the doors. Never been a fan like the foundation, never broke. Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει χρυσόσκονη. <μήνι> Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους. Ο θα λαμβάνει αμύγδαλο και σωμάδα. Οργαζόμενος θα λαμβάνει τσακώνικη μελιτζάνα. Ο εργαζόμενο λαμβάνει ένα καλάσνικο ένα αρχίδι. Στο τέλος θα πάμε με ένα δήλημα Μητσοτάκης και στο τέλος της μέρας? Αφού ακούσαμε όλα τα άλλα. Στις δεύτερες εκλογές θα πάμε με αυτό. Μητσοτάκη, Τσίπρα, διαλέξτε. Ε, κοίταξτε. Αυτό είναι η δημοκρατία. <Κιλά>, Κοίταξε, αυτό είναι η δημοκρατία. Στις δεύτερε εκλογές θα πάμε με αυτό, Μητσοτάκι Τσίπρα, διαλέξτε. Ε, κλά, κοιτάξτε, αυτό είναι η δημοκρατία. Μάλιστα. Δεν έχω καταλάβει. Μου έχει μια στρέβλη άποψη, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι άσχημα πάντω. Τώρα που το σκέφτομαι, κάθεσαι εκεί, πρέπει να βγάζει έναν προθυπουργό, διαλέξει μεταξύ αυτών των δύο. Αυτό μπορεί μπορείς να το κάνει σε ψηφοφορία στο Instagram για μεταπίεση. Αυτό είναι ώρα για εκπομπή τηλεοπτική. Έχει τον Κυριάκη ή τον Τζίπρα, διάλεξε για κάτι. Όχι το survivor, κάτι άλλο. Ποιο τελικός, θέλετε να γίνει, γίνει αριστούχο. Να γίνει και στο γαλάζιο. Κάτι αντί για εκατομμυρίουχου αριστούχο. Κάτι. Διαλέξτε. Εγώ στο Instagram λέω Πολ. Στο Twitter. Πολ. Να λέει τι ψηφίζεται. Γιατί πρέπει να ξεσηκωθούμε να πιάνε βιβλιά Του Σε Ξεσηκώνει. Δεν μπορώ να καταγραφώ του καταλόγου. Με χίλιου τρόπου μα ελέγχουν. Ναι. Σωστό. Να ψηφίσω από το σπίτι και να πραβέψω. Να πανταδούμε. COVID έχουμε. Καλά. Δεν Μέχρι έχουμε. 30 Μέχρι Μαΐου, 30 Μαου. Πώ το λένε. Μαου και 30 Απριλίου. Ξανά από Σεπτέμβρη. Στην νέα yeah. σεζόν. Ε, και εμεί τώρα τελειώνουμε τι παραστάσει το Σάββατο. Χειμερινέ θα κάνουμε τη νέα σεζόν. Έτσι έχει παράσταση. Πώ το αφαιρεί κουβέντα. smooth transition. Λοιπόν. Απάντη με αδερφή. Που θα... Αυτό είναι η δημοκρατία όμως Αναι μπράβο ναι. <laughs> Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε Στο 2 11 10 80 8 80 Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση Για την παράσταση Ζήτω το πένθος τρίτη δόση Που είναι η τελευταία παράσταση Της σεζόν Ε, τώρα το Σάββατο που έρχεται στο Σταυροπέδιο. Στου Λαζάρου. στου Λαζάρου θα, κάνω, θα δώσουμε τελευταία παράσταση. Προβαίω. Του Λαζάρου. Μην πάνε σε κανένα ψαράδικο. Του Λαζάρου. Είναι του το Σταυροπέδιο. Του Λαζάρου. Λαζάρου. Μπερδευτούμε. Και αντί να δουν ένα με φούστα, δίνουν τον άλλο με τον μυστάκι. Α, του Λαζάρου του Αμπουστόκη. Με κάτω. Μπακαλιάρο. Στα πάρη. Συγχάρι, Μπακαλιάρο. Μπακαλιάρο. Όχι. Χιδέο. Σφυρίδα. Ένα άλλο. Σφυρίδα. Ε, αυτό δεν ήταν η ιδέα. Λούτσο. Αυτό δεν ήταν ένα ψάρι. Ε, ψάρι. γιατί το χέλι ήταν. Ψάρι. Ε, ψάρι. Λοιπόν. Ωραία. Είπες να πάρουν. Είπα να πάρουν. Ωραία. Άρα λογικά θα πάρουν. Λοιπόν. Η Ελένη Τάγκ έξω. Η Ελένη ξένια είναι. Και όχι είναι. και η Ελένη και η ξένια. Ε. Ε. Τα καταγράφουν λοιπόν τα ονόματα, θα μα τα φέρουν μετά όσο εμείς θα ακούμε δυο Ελληνόπουλα που σήμερα το πρωί σφαίραν. Σφάνηκαν... Τα Ελληνόπουλα τύπου Αζόφ. <laughs> Μιχαήλ, μαχητέ, σίγουρα. Α, μαχητέ. Μαχητέ, που ναι, όχι, δε, είναι μαχητέ και οι δύο. Σε διαφορετικά στρατόπεδα, μάλλον. Έλληνε είμαστε τη διαφορετικά. Έλληνες. Στρατόπεδο, σωστό, το στρατόπεδο είναι ένα, το άρμα είναι ένα, η Ελλάδα μα. Το άρμα κρατάει ότι το άρμα ναι. είναι ένα. Του Βασιλιά Καρνά, αυτό ε, ένα είναι. Ε, είναι όμω. Είναι λοιπόν στο ημπρονίκη που όμι του Sky ο Γιώρο Βαρεμένο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γρηγόρη ψαρινό. Τι! Είναι εκεί, στο πάνελ. Με κλειστό τέτοιο τρι... τριώδιο. Ε, ναι. Αυτό. Ο Ψαριανό τον βγάζει ω υπάλληλο τη Βουλή. Ο... Του, του Πικραμένου. Του Πικραμένου, σύμβουλο Πικραμένου, μάλλον. Ξέρω ε, ε, Τι άλλο. Δημοσιογράφο έγραφα από κάτω. Ο, ο... Okay. ο Ψαριανό. Ναι. Έχει δημοσιογραφεί ο Ψαριανό ποτέ. Όχι. Αυτό που... Που... που πήγαινε στο αυτό ναι, έκανε... αυτό που 12, πήγαινε και μισή. Αυτό που Ξεκινούσε 12 και πήγαινε και Ναι. Τέλο πάντων, ήταν εκεί και αναφέρει κάποια στιγμή, θυμάται κάτι ο βαρεμένο και βγήκε από τα ρούχα του ο Ο κύριος Ξαριανός είπε ότι είναι άθλιο πουτεινόσκυρο ή έλεγε να Κρήτα και να κάτσω να συζητώ σε είναι την βάση. Δεν δω. το συζητώ. Ε, Λάτε, ναι, σας μιλάει Αλλά ο κύριος Ξαριανός. Ξαριανός Κύριε Βαρεμένε, γιατί δικαιώνεται το όνομά σας Οπότε είπα Είμα εγώ Πουτινόσκυλο. Εσύ είχε Αγαπητέ Μωρή, συνεχίζει να, να το δικαιώνει αυτό που είπα. θα το κάνουμε αρένα τώρα. Κύριε Βαρεμένο, τώρα. Θα θα θα Ο κύριο ξεκίνησε. Δεν θέλουμε ύβρι στην εκπομπή. Ο κύριο Ψαριανό λέει ότι δεν το έγραψε αυτό ποτέ για την κυρία Κρήτα. Πουθενά δεν έγραψα εγώ Είναι γεμάτη η Ελλάδα όσκυλα Έχουμε πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα από τον Πούτιν και τα Ρώσικα από την Όσκυλα. Αν το είδε το, το είδα. Πρέπει είδα, το, το, το δείξει εδώ. Το είδε στο. Πώ το λέμε. Σε site. Για να μα το δείξει εδώ. Εδώ. Ο βαρεμένο να μου το δείξει εδώ. δεν ισχύει, λες Γρηγόρη. Ο βαρεμένο να μου το δείξει εδώ. Δεν ισχύει, ρε μου. Δεν Δεν ισχύει η ανάρτηση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω εδώ μια ανάρτηση από το Facebook του Ψαριανού Α. που λέει: Μην γίνεσαι σε χαμερό που την Ξεκινάει έτσι. Λέει πιο κάτω. Όχι, το διαβάζω Μη Μην γίνεσαι σιχαμερό Μη σε που την Μην μοιάζει σε ξεπεσμένε αστέ που τάχα μου πονάνε για τα νηστικά πουλάκια και τα τραυματισμένα κατσικάκια αλλά κοροϊδεύουν έναν ολόκληρο λαό που μάχεται μέχρι σε σχάτουν για την ελευθερία του και έναν ηγέτη που δεν έχει πάψει να αγωνίζεται με κάθε ένομο μέσο. Μην γίνεσαι ακρίτα. Αυτά δεν μοιάζει. Ναι, ακριβώς δεν το είπε ότι η ακρίτα είναι που την όσκυλο, αλλά είναι ξεκινάει... χειρότερο Αυτό που είπε αυτό που είπε είναι χειρότερο. Ε, προφανώς, είναι, το υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεις ε, τα πάντα. Είναι τεχνικά έτσι, πιο περίτεχνος ο τρόπος, να το πούμε κάπως, και ουσιαστικά το λέει. Αλλά εδώ γι' αυτό δεν, ε, ούτε το ανέρεσε ούτε όταν τον ρώταγε και η Αναστασοπούλου και ο και ε, ο Βαρεμένο δεν το... Uh, Παραδέχτηκε. Εντάξει, αν το παραδεχόταν, δεν θα ήταν και αυτό που ήταν ο γυρολόγο των κομμάτων όλα αυτά τα χρόνια. Α, ah, πως μιλάει τώρα για έναν μετακλητό υπάλληλο του κυρίου Πικραμέν. Ανακαλώ. Α, ah, οκ, okay, εντάξει. Εντάξει, Ωραία. δεν το πα. Δεν το πάω. Αυτό το ανακάλυψε. Όχι, δεν το ανακάλυψε. Δεν ήθελα να το πείτε. Δεν το, το, το πάω. Δεν το πει Δεν το ξέρω. Ah, δεν το πάω. Δεν, okay. okay. δεν, δεν υπήρξε η στιγμή. Δεν το πα, δεν έγινε το πω, ακούσαμε όλοι τι ήταν. Δεν υπάρχει. Ah, okay, αυτό. Εγώ δεν έχω ό,τι ah, τέλος, Τέλο. Εγώ κρατά το άλλο του οικονόμου που λέει Όχι, αυτό είναι ύβρι και δεν το δεχόμαστε. Που ύβρι είναι η παρουσία του <laughs> οικονόμου στην εκπομπή. Τι να κάνει, να φύγει από την εκπομπή του. Όχι, λέω, αλλά δεν ανέκτη την ύβρι. Εντάξει, τι, λέγονται διάφορα Πρώην η εκπομπή στο σκάινε. τι θες Αυτό μα είναι όλο όμως Φαντάσου όταν μια εκπομπή με κανόνες δημοσιογραφίας Με όλες τις απόψει να τι φιλοξενούν Να μην τους διακόπτουν Να μην φέρουν πέντε υπουργούς και δεκαπέντε Δεν δουλευτές Δεν είναι αυτές, ε, αυτό η δημοκρατία Αυτό είναι η δημοκρατία που που Αυτό που πρωί. έχει τώρα ο Sky Αυτό ακριβώς, για πες τώρα του νικητές Οι νικητές, λοιπόν είναι Λευτέρης Αμπάνης, Μανώλης Δεσίλας, Κατσίκης Αναστάσιος Από μια διπλή πρόσκληση για το Σάββατο το ερχόμενο μεθαύριο Για την τελευταία, παρα... <laughs> για την τελευταία παράσταση ζήτω το πένθος τρίτη δόση Τσολιάσεν Δετσόλιαμπαν στις 10 το βράδυ ξεκινάει 9.30 ελάτε για να σας, ε, ε, σας ελέξω και να παραγγείλετε ε, Αυτά Ωραία, και καλά. Και τελειώνουμε φέτο. Οπότε και οι υπόλοιποι κάνετε τι πατήσει στο βήμα. Δεν ξέρω. Έξι παραστάσει έκανε εκεί. Έξι, ναι, έξι, έξι παραστάσει εκεί. Μάλιστα. Και το καλοκαίρι τι έχετε κάτι ε, Δεν μπορώ να πω από τώρα που σημαίνει ότι δεν Λιάνο. είναι έζημε <laughs> ακόμα για <Γιάννης>, να πω. <laughs> Αλλά δεν μπορώ Ετοιμάζουμε πράγματα. Ετοιμάζουμε πράγματα. Από 1η Μαου που έχουμε και, και κόσμο στο full. το 100%, μου, τι... 100 θα γίνει εκεί η κορονοπάρνη. 100% χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα. Σε ανοιχτού χώρους όμως. Σε Αυτά τα είχαμε και πέρσι σχεδόν. Ναι, σωστά. 100 φορούσαμε εκεί στο ΕΜΠΑ και στο έβγα Έλα καημένοι. Κάθω το σαγόνι, μετά τι βγάζαμε. Αυτό. Λοιπόν, ε, αν βγει η Λεπέν, τι θα σημαίνει. Γιατί έχουμε εκλογέ την παράλληλη Εξπερμάτιση Όχι. Ναι, είναι και κουμπάρινου. Ναι, ναι. Ένα σόι είναι κάτι γιατί του συνδέει εκεί. Ένα, έτσι κι αλλιώ είναι ιδεολογικό σόι. Εκεί είναι αδέρφια. <laughs> δεν υπάρχει συγγενή. Θα πάει με πάστε ο Βορείδη. Θα πάει με έξι πάστες να ευχηθεί. Μαρί, <laughs> Βγήκε! <laughs> <laughs> Τι ωραίο. Πέμπτη. <laughs> <laughs> <laughs> Ωραία. Αν βγει όμως η Λεπέν, ε, δεν θα το αντέξει τώρα μπακογέννη. Και επειδή για μα το μεγάλο μας στήριγμα, όσο και να τη βρίζουμε, όσο και να της κάνουμε κριτική, όσο και να λέμε και τα λοιπά, δεν μας αριστούν, δεν μα αριστούν, δεν μας αριστούν. <σκυλίκη> η Ευρώπη είναι το μεγάλο μας στήριγμα, εγώ δεν θέλω να το σκέφτομαι. Ειλικρινά σα το λέω, παρακαλώ πολύ ε, να με καλέσετε εάν έχει κερδίσει ο Μακρό. Διαφορετικά Γιατί θα κλειστείτε σπίτι κάποιες μέρες. Θα χρειαστώ κάποιες μέρες για να συνέλθω. Φαντάσου φαντάζεσαι. Να κερδίσει η Λεπέν τι έχει να τραβήξει Θα έχουμε την τώρα κάτω Δεν θα βγαίνει σαν καμένες θα, θα τρώει τα σοκολατάκια που έχω τα σοκολατάκια <μάση>, Θα μάσει, θα τα θα τρώει τα αλλιόν θα, θα πάθει ζάχαρο Θα τα φάει όλα γιατί είναι θέμα ε, Και η Λεπέν να βγει Τη Γαλλία θα κοιτάξει, αν βγει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τη Γαλλία θα κοιτάξει τα συμφέροντα τη Γαλλία, θα κάνει περίπου αυτά που κάνει και ο Μακρόν. Δεν υπάρχει λύση. Δεν και μεγάλη απόκληση. Mm, απλά το ένα έχει ενοχέ, πεν... το άλλο δεν έχει ενοχέ. Ναι, ήδη λέει πω. Σαν να λέμε ότι θα βγει ο Κυριάκο με η μισό υπουργικό συμβούλιο του Καρατζαφέρη ή σαν να λέμε ότι θα βγει ο Καρατζαφέρη. Ναι, το ίδιο. Εφαρμόζοντα, μισό που έχει αλλάξει ο Κυριάκο με αυτού που έχει φέρει Είναι μια δημοκρατία εννοώ. Έχει πάει προ πιο ακροδεξιά α... ατζέντα παρά το ότι έχει ένα κεντρό πρωθυπουργό. ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτό. Το λέμε αυτό. αλλά επειδή λένε φοβούνται για τη Λεπέν ε, και ότι είναι το δίλημα μεγάλο και άλλη μια στιγμή που η Ευρώπη και η Γαλλία πρέπει να αποφασίσει ο γαλλικός λαός αυτό το είχαμε και από το 2000 πίσω Αν ήταν ο μπαμπάς ο Λεπέν Με το Ζακ Σιράκ. Ναι, ναι, και πάντα λέγανε Ψηφίστε το Σιράκ για να μην έρθει η ακροδεξιά. Και από εκεί και πέρα δυναμώνει συνεχώ η ακροδεξιά. Στη Γαλλία και σε όλε τι χώρε. Δεν βγαίνει όμω. Ψηφίζοντα, θέλω να πω το λιγότερο κακό, το κακό παραμένει, μεγαλώνει, θεριεύει. Και, και αναγκάζουν... κυβερνάει το λιγότερο κακό. Και τι κάνουν όμως... τελικά, για να μην βγει το κακό που είναι η ακροδεξιά, υιοθετούν κομμάτια τη ατζέντα τη ακροδεξιά και τα εφαρμόζει ο Μακρόν, ο Συράκ, νωρίτερα, ο Σαρκοζή πιο πριν. Οπότε, Οπότε δεν έχει νόημα. Και φαίνονται και πολύ κόντρα στι πολιτικέ του. Θα έλεγε κανεί ότι εργαλειοποιείται και βολεύει πολύ να υπάρχει ένα τέρα ακροδεξιά μεγάλο δίπλα. Προφανώ. Και όλοι αυτοί παίρνουν μέτρα για να μην έρθει ακροδεξιά, ακροδεξιά μέτρα. Οφελούνται πάντα οι δυνατοί. Να Αλλά κερδίσουν αυτό το είναι ακροδεξιό κομμάτι. Να Η κρατία που λέει ναι, την ναι, τώρα μπακογιάλη. Sorry. Αυτά It είναι... happens. Ναι, τι να κάνουμε. Αυτά γίνονται. Τα νοικοκυριά λοιπόν, ακούσαμε πριν να λέει τον κυρία Κομισωτάκη να λέει ότι είναι δίπλα στηρίζει τον κόσμο τη εργασία. Υποστήλωμα. Mm. Τώρα θα τον ακούσουμε να λέει ότι στηρίζει και τα νοικοκυριά κάτι, πια, πια. κάτι Μια τους οδηγού με τα 13 ευρώ Έλεος τους... πια στηρίζει, τι Α, Μια κάνει. στήριξη όλη την ώρα Το θέμα εδώ δεν είναι ότι στηρίζει τα νοικοκυριά Είναι ότι το πιστεύουν και τα ίδια τα νοικοκυριά Όπως μας λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης Μα, Γνωρίζω καλά λοιπόν πως ο προπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού Έχει επιβαρυνθεί το τελευταίο εξάπνο για εξωγενείς λόγους Αλλά και εκείνοι, νομίζω, και τα νοικοκυριά και οι πολίτε αναγνωρίζουν ότι παρά τι μεγάλε δυσκολίε, η κυβέρνηση προσπαθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων να θωρακίσει την ελληνική οικονομία απέναντι στον εισαγόμενο πληθωρισμό. Το γνωρίζουν τα νοικοκυριά. Νομίζω το έχουν γνωρίσει και το αναγνωρίσει τα νοικοκυριά. Εγώ βλέπω νοικοκυριά συνέχεια. Λένε τι καλά που μα έχει στηρίξει. Μπράβο. Να πιότε κάτι όταν έρθει η ώρα και εγώ θα στηρίξω. Ναι, το λένε. Σε δύο λέξεις Σε δύο λέξεις, ναι, το έχουμε καταλάβει. Οπότε, ο ένας στηρίζει, ο άλλος Στηρίζει. <laughs> Τη ρίχνει. <laughs> Τη ρίχνει, ναι. Και έτσι, λοιπόν, εδώ τα έλεγε αυτά στη Βουλή χθε. Κατεγράφησαν στο, στα πρακτικά της Βουλής Αυτά τα ωραία με την. Ε, Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, όλα κινούνται σε προεκλογικού ρυθμού. Σα λέω μισοτάκι συνέχεια ότι του χρόνου θα έχουμε εκλογέ. Το βλέπουμε τώρα αρχίζουν. Η γενναία αύξηση στους μισθού και στις συντάξει έρχεται τώρα τον άλλο μήνα. Έρχεται αύξηση μισθών. Μισθών, μισθών. μισθών. αύξηση μισθών. Τα, τα πρόστιμα θα τα, από τον COVID θα τα σβήσουν από ό,τι ακούγεται ναι. σιγά σιγά τύπο, εκεί πέρα. Ναι. Τα το τα άλλα πάνε καλά, Ντάξει, δεν έχει. Θα, θα δώσει και λίγο, λίγο τέτοια χαζομοιώσει. Ναι. Ναι. Ναι. ναι, θα δώσει. Ό,τι προβλέπετε. Το 5 εκατοστάρια θα το κάνει 4 και θα πει Άγιο άνθρωπο. Καλά, στο κάνει. Θέλω να πω ναι. και ένα εκατοστάρια είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, ναι. Αλλά ήταν Εδώ δύο ήρθαμε... Ήταν δύο εκατοστάρια όμω. Προφανώ, παλιότερα. Εδώ που ήρθαμε, οτιδήποτε δοθεί είναι πάρα πολύ καλό και έτσι όπω πάνε τα πράγματα. Αλλά όμω δεν είναι λύση αυτό να περιμένει το ότι δοθεί. Και Αλλά το κράτο έχει συνέχεια. Από το Πανδρέου. Ναι. Συνεχίζεται το ίδιο. Ποιο? Και είμαστε ικανοποιημένοι. Για ποιο λέμε τώρα, από Το ψυχούλο που Α, σε ικανοποιεί ναι, ναι, ναι, ναι, και είναι ναι, ναι, ναι. εντάξει, Μα ενώ, ενώ υπάρχει ολόκληρο λόγος κάπου. Δεν βγαίνει ο προπολογισμό. Άμα δεν βγαίνει τέλος. Ναι. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε το συνέδριο το του ΣΥΡΙΖΑ, να γυρίσουμε πάλι στο συνέδριο. Και φαντάζομαι θα πάει και ο Απόστολος Γκλέτσος, γιατί είναι, Τι είναι ο Γκλέτσος? αριστερός. Δεν έχει είναι. δηλώσει ότι είμαι με το σύριζα. Είχε πει με το σύριζα. Ναι. Με το κουκούέ δεν τα παλιά. Οπ, οπ, έχει μείνει πολύ πίσω. Reformed. Πάρα πολύ. Ναι αυτός. Α, πα, πα, και αυτός. Opportune. Opportune συκουμπιέτσο. Opportuna. Ολέικο. Opportuna σάλατ. Ωραία. <laughs> αυτό... <Γιατί laughs> <είναι>. αυτό ήταν. <laughs> Δεν το περίμεναμε τίποτα. Σαν να άνοιξα ξαφνικά κατά Ξαφνικά Τσαφνικά όμω. <laughs> το εντάξει. μεγάλο, το κρεοπωλείο, το, το, το, το, το, το ξύλινο, αυτό που άνοιγε παλιά και σου ερχότανε. Αυτό η, ένιωσε. Η, η βούτα που έχει τα παγωτά μέσα <laughs> που τα ανοίγει και σου και έρχεται. Και αυτό που κάνει έτσι, ναι. Ένα τέτοιο ένιωσα. Μπράβο. Ευχαριστώ. <laughs> ε, αλλά έκλεισε γρήγορα η πόρτα. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα τι παίζει και. για να μην χαθεί η ψήξη. Γι' αυτό. Να μην βγει άλλη ψήξη προ τα έξω. Ο Γκλέτσο λοιπόν σήμερα στο συνέδριο του ΣΥΡΖΑ. συνέδριο ε, Στήσαμε μια εξέδρα, ξέρεις έτσι απλά και αυτόρμητα, στήσαμε μια εξέδρα, έχουμε μουσική, μουσική όλων των ειδών, ε, λαϊκή, παραδοσιακή, ο κόσμος είναι στα γύρω μαγαζιά, άλλοι τρώνε, άλλοι πίνουνε, σε λίγο θα καταλήξουμε όλοι να πίνουμε, μέχρι αργά το βράδυ. Ε, εντάξει, κάθε συνέδριο έχει και το γλέντι του. Είναι για άλλο συνέδριο αυτό, Για να μην στη Λαμία. Αλλά κολλάει να το βάλουμε εδώ. Ταιριάζει Εντάξει, όλο αυτό μά το πράγμα. Μα κοίταξε ο Κάτε Με το Γκλέτσο μαζί πάνε αυτά. Εξέδρε, χορού. Γιατί αν χόρευε πάνω ο Γκλέτσο θα ήταν ωραία. Πάλι έχουμε συγχαθεί να το βλέπουμε. Έχει καιρό, έχει καιρό. Τέλειωσε και ο Σπύρνη Παπαδόπουλο. Τα χάνουμε αυτά. Αυτά Έχουμε χάσει αυτά τα Σάββατα βράδια που ήταν. μέσα στο Τσιφτετέλη, με στο Ζεϊμπέκικο, με στο εκεί Εκηφορούσαν κάτι. Χάσαμε, χάθηκε όλο αυτό. Έχαστο νόημά του όλη η ζωή των αθιπο celebrity τη χώρα. Όλης, που πηγαίναν και πιάναν στασίδι εκεί αδιάφορο ένα βράδυ ολόκληρο για να μιλήσουν οι δύο κοντινοί στον Παπαδόπουλο. Χάσανε τι <laughs> να κάνουν, δεν έχουν νόημα ζωή πια. Χάθηκε Πάνε ο πολιτισμό. <laughs> Τίποτα. Και εκεί, καλά, ο πολιτισμό τον έχει από τη Μενδόνη, μέχρι τον Παπαδόπουλο να καταλάβει τον πόλεμο yeah. που έχει υποστεί. Ναι, Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έγιναν αυτά. Ναι. Αυτό ήταν μαχαιριά η εκπόμπη του Σπύριου Παπαδόπουλου που τελείωσε. Ε, και δεν χορεύουν πια τα Σάββατα, τα βράδια. Τίποτα. Εκεί ο Γκλέτσο είχε σπρώχνει τα κλότσα και τα τραπέζια. Θυμάσαι, και χορεύει τα ζεύματα. Μα δεν τα δάκωνε με τα δόντια για να τα σηκώσει πάνω που ήταν παλιά. Όχι, όχι Α, αυτό δεν, δεν το την καρέκλα από το, ένα, από το ένα πόδι. Μπορεί να το χά... Δεν, δεν έβλεπε από το παδόπλο, αλλά μπορεί να έχει γίνει και αυτό αφού είχαν γίνει όλα τα δεν το υπόλοιπα. Σήμερα λοιπόν στο συνέδριο το κανονικό θα συνεδριάσουν οι αριστεροί, όπω ακούσαμε πριν, τον πρόεδρο πριν πολλά χρόνια, να και τον καπιταλιστή. το σκληρό καπιταλισμό και όλα τα υπόλοιπα οπότε το τραγουδάκι αυτό είναι σύντομο ένα λεπτό όπως είναι 1,5 ταιριάζει Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο και θέλω συντρόφισες και σύντροφοι να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος Αναψαν το φω τη κομμούνα και τη ταξική χειραφέτηση. Είμαι καλό κομμουνιστή. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστή είμαι. Το στι παίρνει οξία. Και έχουμε αμέσω να σκεφτεί ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, εγώ είμαι βραξιστή. Ψηφίζω πάντα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Κάμιά φορά και κέντρο. Αφήστε τα όλα αυτά, κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία. Εδώ έρχονται οι δεξίοι από εδώ. Και συμπαθώ τη δεξιά, σαν καρποφόρο δέντρο. Συντρόφισες και σύντροφοι, χτίσαμε μαζί ένα νέο γοργοπόταμο Αριστερά. Χειρίζομαι το μαρξισμό Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μάρξ Καλά και επιδέξεια Χειρίζομαι το μαρξισμό Όπως λέει και η Ρόζα Λουξεμβουρκ Χειρίζομαι το μαρξισμό Τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν Καλά και επιδέξεια Ταιριάζει Νομίζω ταιριάζει. Λέω εδώ ένα ακροατή. Ελληνοφρένια, ο Αλέξανδρο. Σα καλώ άμεσα να ανακαλέσετε. Πρόεδρο του ερωτοδικείου δεν ήταν ο Λεωτσάκο, ήταν η Μιχαλονιάκου. Μιχαλονιάκου, ναι. Μιχαλονάκου, ό, ο Λεωτσάκο ήταν εισαγγελέα. Ξέχεια... Ο Λεωτσάκο ήταν. Η... Ναι, σωστό. Όχι, το λέει εδώ. Ο Λεωτσάκο ήταν δικηγόρο πολιτική αγωγή. Όμω ο Λεωτσάκο ήταν σε μια εκπομπή με την Τζεσμελή. Κάτι σαν αρχηγό ήταν εκεί ο Λεωτσάκο, εγώ θυμάμαι. Που είχε τον... την Τζεσμελή που έλεγε τα ρητά. Άλλο, άλλο πρέπει να ήταν. Ναι, άλλο. Ήταν εκπομπή που ο πολίτη έβρε και Το δίκαιο του, συγγνώμη, να συμμετάσχουν και νομικά θέματα. Ε, βέβαια, ήταν ειδικό. Άλλο πρέπει και άλλο πρέπει. Μα, <laughs> okay. Μετά την. Ε, την την πήρε μετά ο αδερφός του Άδωνη. Την ξεσμεύει. Oh, Όχι μόνο ένα από του αδερφού. Ναι. ναι, από του αδερφού Άδωνη. <laughs> Καράζο. Άλλο, άλλο πρέπει, άλλο πρέπει. Χωρί το μα. Μάλλον με το μα. Ή με το χα. <laughs> ναι, και προσθέτουμε το μα τι υπόλοιπε συλλαβέ. Κάνουμε διάφορα. Τώρα που πε άλλο, άλλο πρέπει, άλλο πρέπει, αυτό είναι ποιηση. Είναι επίσης Να πάμε σε επίσης πολιτική όμως επίσης είναι και το συνέδριο σήμερα Αυτό το μέλλον όμως λέει ο ποιητής Αυτό το μέλλον δεν θα έρθει μονάχο του Έτσι ναι το σκέτο Αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς Έτσι είπε Μαγιακόφσικα από το Τσίπρας Και πήρε τα μέτρα αυτά που ξέρουμε όλοι Κάτι μειώσεις <laughs> Κάτι κοψίματα του ΕΚΑΣ Δεν εννοούσα αυτά τα μέτρα Ούτε τα δικά μας μέτρα δεν Το ξέρουμε τα τα το ένα επί δύο Αλλά επειδή είπε Μαγιακόφσκι ο Τσίπρας Και επειδή σαν σήμερα το 1930. να λέμε Μαγιακόφσκι. Το λέμε εμεί εδώ. Δεν απαγορεύεται ο Μαγιακόφσκι. Όχι. Σαν, με απαγορεύεται, αλλά εμεί στην παρανομία. Σαν σήμερα το 1930. Έθετε τέλο στη ζωή του ο ίδιο ο Μαγιακόφσκι. Βλαδίμυρο Μαγιακόφσκι. καλός Βλαδίμυρο αυτό. Και καλός ποιητής. Είπαμε να κλείσουμε έτσι την εκπομπή σήμερα. Με ένα μελοποιημένο απόδοση στα ελληνικά Γιάννη Ρίτσο. Θάνο Μικρούτζικο Και Μαρία Δημητριάδη. Έτσι σα αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. ¿Qué pano se dijo?